Κεφάλαιο νίτα, σελίδα 508 Στίχη 1-25 Διωγμό κατά τη Εκκλησία Ο διάκονος Φίλιππος κηρύτης στην Σαμάριαν. Σίμον ο μάγος, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης στην Σαμάριαν. 1. Έγινε δέκατε εκείνη την ημέραν μεγάλο διωγμό κατά τη Εκκλησία των Ιεροσολήμων. Και όλοι οι Χριστιανοί διεσκορπίστησαν στα χωριά τη Ιουδαία και τη Σαμαρία εκτό των Αποστόλων, οι οποίοι έμειναν στα Ιεροσόλαιμα. 2. Παρά των διωγμών όμω τούτων, άνδρε ευλαβεί φοβούμενοι των Θεών, ενεταφίασαν τον Στέφανον και έκαναν αυτόν μεγάλων θρήνων. 3. Αντιθέτω ο Σάβλο δημιούργη φθοράν και καταστροφάσει στην Εκκλησία των Ιεροσολίμων, εισερχόμενο από οικία σε οικία, και αφού έσυρα δια τη βία από εκεί άνδρα και γυναίκας αδυνάτου, παρέδιδαν αυτού ει ασ Ιουδαϊκά αρχά για να του εγκλήσουν στην φυλακή. 4. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι εγκαίρως έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα παρέμειναν ελεύθεροι και όσοι μένδιες σκορπίστησαν στα διάφορα χωρία περιόδευσαν κηρύττοντες των λόγων του Ευαγγελίου. 5. Ο διάκονος Φίλιππος αφού κατέβη από τα Ιεροσόλυμα εις κάποιαν πόλη της Σαμαρίας εκήρυτενε στους κατοίκου της ότι ο Ιησούς ήταν ο υπό του Θεού χρησμένος Μεσσίας. 6. Τα πλήθη δε του λαού επρόσεχαν σε εκείνα που έλεγεν ο Φίλιππος Και τα επρόσεχαν όλοι μαζί με μια καρδιά, διότι ήκουαν το κήρυγμα, αλλά και έβλεπαν συγχρόνω τα θαύματα τα οποία έκαμε ο Φίλιππος και τα οποία ήταν σημάδια πίθοντα περί του ότι το κήρυγμά του ή το εκ του Θεού. 7. Ήσαν δε πραγματικό τέτοια σημάδια τα θαύματα του Φιλίππου, διότι από πολλού που είχαν πνεύματα κάθαρτα έβγαιναν τα αυτά, αφού εφώναζαν με δυνατήν φωνή και έκαναν ταραχήν μεγάλη. Πολλοί δε παράλλητοι και χωλίοι θεραπεύθησαν. 8. Και από τα συμπερφυσικά εκείνας θεραπείας προεκλήθη μεγάλη χαρά στην πόλη εκείνη. 9. Υπήρχε όμως από πρωτήτερα στην πόλη εκείνη κάποιος άνθρωπος που ελέγεται ο Σίμων, ο οποίο εργάζεται ο τας τέχνας και εξέπληται με τα μαγείας του το έθνος της Αμαρίας και έλεγε δια τον εαυτό του ότι ήταν το κάποιο μεγάλος. 10. Και πρόσεχαν ει αυτόν και τον με την μεταμπιστοσύνη, όλοι ανεξαιρέτω από τον μικρόν έω τον μεγάλον και έλεγον. ει αυτόν τον άνθρωπον έχει ενσαρκωθεί δύναμις δύναμη του Θεού ή η μεγαλη 11. Επρόσεχαν δε και ει όσα έλεγοι και ει όσα ενίργοι, διότι από μακρόν χρόνον μετασμαγία του είχε καταπλήξει. 12. Όταν όμω επίστευσαν ει τον Φίλιππον, που του εκείρδε το Ευαγγέλιον πέρα τη Βασιλείας του Θεού και πέρα του ονόματο του Ιησού Χριστού. Ευαπτίζοντο και άνδρες και γυναίκες. 13. Αλλά και αυτός ο Σίμωνε επίστευσε: και αφού ευαπτίστη παρέμενε συνεχώς και επιμόνος πλησίων του Φιλίππου και επειδή έβλεπεν εκ του πλησίων και επίθετο ότι εγίνοντος σημεία και θαύματα μεγάλα δια τα οποία αυτός με όλες τις μαγεία του ή το ανίσχυρος έμενε εξτατικός. 14. Εν τω μεταξύ δε όταν ήκουσαν οι Απόστολοι οι οποίοι παρέμεναν ακόμη εις Ιεροσόλυμα, ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού απέστελαν προ του Σαμαρίδα των πέτρων και τον Ιωάννη για να συμπληρώσουν το κήρυγμα του Φιλίπου και για να μεταδώσουν οι σουβατιστέντα πνεύμα Άγιων. 15. Ούτη δε, Αφού κατέβησαν οι Σαμάρια, προσευχύτησαν υπέρ αυτών για να λάβουν τα χαρίσματα του αγίου πνεύματο. 16. Και έκαναν την προσευχήν αυτήν διότι δεν είχε ακόμη μεταδοθεί κανένα από αυτού το Άγιο πνεύμα. «Μόνον βέησαν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού». 17. Τότε έθετον οι δύο Απόστολοι τα σχήρα σε παυτόν... «Και λάμβανον ούτε πνεύμα Άγιον... «Όπως εφαίνεται και λαμβανον ούτι πνευμα αγιον οπως εφαινεται και αισθητό με τα έκτακτα χαρίσματα... «Τα οποία μετεδίδοντο εις αυτούς». 18. Όταν δε είδε νοσίμων... «Ότι με την επίθεση των χειρών των Αποστόλων... «Μετεδίδοντο και στου άλλου «τα υπερφυσικά χαρίσματα του Αγίου εις χρήματα. Δεκαεννέα και είπεν «Δώσατε και σε εμέ την εξουσίαν και δύναμιν αυτήν ώστε εις οποιονδήποτε τα χείρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον». Ο Πέτρος όμως είπε προς αυτόν «Να χαθεί το χρήμα σου μαζί με σέ, και σου δίδω την απάντηση αυτήν διότι νόμισες ότι το ανεκτήμη των δώρο του Θεού αποκτάται με χρήματα». 21. Δεν υπάρχει διασέ κανέν μερίδιον Ούτε μικρών από μοιρασιάν προερχόμενων, ούτε μεγαλύτερον διαλαχνού παραχωρούμενων ει τα δωρεά του Αγίου Πνεύματο, περί των οποίων γίνεται λόγο στην στιγμήν αυτήν. Ποτέ και κατ' ουδέν αν λόγων σου δεν θα λάβει ουδέ το παραμικρό δικαίωμα στην τη μετάδοση των δύο χαρισμάτων, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία και ανιδιοτελή ενώπιον του Θεού. 22. Μετανόησαν λοιπόν και χωρί εντελώ από την κακοία σου αυτήν. Και παρακάλεσε τον Θεόν για το αμάρτημά σου αυτό, το οποίο δεικνύει τόσον μεγάλη διαστροφή των διαθέσεών σου, ώστε αμφιβάλλω εάν θα μετανοήσεις ειλικρινώς, για να σου συγχωρηθεί η επινόηση σε αυτή τη καρδία σου. 23. Έχω δέτα αφιβολίας αυτά, διότι σε βλέπω να είσαι γεμάτος πικράν χωλήν και η κακία ω άλλο δηλητήριον επλημμύρισε την καρδία σου και σε κατέστησε επικίνδυνον και στους άλλους. Ακόμη δε βλέπω να είσαι σφιχτά υπό τις αδικίας. 24. Τρομοκρατηθείς δε ο Σίμων, είπε. Παρακαλέσατε εσείς υπέρ εμού των Κύριων, για να μην συμβεί σε με έκανε κακό από αυτά τα οποία είπατε. 25. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Σαμάριαν. Και μεν δύο Απόστολοι, αφού επεβεβαίωσαν και δια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος τη μαρτυρία των περί του Ιησού, και ελάλησαν τον Λόγο του Κυρίου, επέστρεψαν στην την Ιερουσαλήμ και κατά την διάρκεια του ταξιδίου των εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εις πολλά χωρία των Σαμαριτών, τα οποία συνήντονες των δρόμων των.